Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. 17 Δευτέρο 2021. Όπου βλέπει την παραλλαγή είναι σίγουρο πω θα γίνει δουλειά. Κωνσταντίνο Μογδάνω, βουλευτή του κυβερνότατο κόμματο στην Ελλάδα. Εντύπωση μου κάνει. Πώ και έτσι. Δεν πίστευε κανείς κανεί ότι θα πει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω επίση δεν ξέρω ποια παραλλαγή εννοούσε την παραλλαγή. Την παραλλαγή τη δημοκρατία. Κάτι που θα Α... μοιάζει με δημοκρατία, θα καμουφλάρετε, αλλά δεν θα είναι. Το έχει πει και ο παίσιο. Ναι, ναι, ναι. Έχει δίκιο. Ευλογησόμε. <ΣΣ> Έλα, θελέ μου. Έχουν περάσει λίγε μέρε, γιατί έχασα μια μέρα, δεν ήσουν να είχε πάει λέγια βόλτα. Και θέλω να πω κάτι για τον κύριο που φοβάται μην τυχόν γίνει μεζέ, ο Πασό Κινάλ. Τώρα είμαστε ένα πολιτικό μεζέ. Στι ωρέξει του Ήριζα και τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε ποιο είναι αυτό. Έτσι ο κύριο Λοβέρδο, ο οποίο πήρε σε τρία μνημόνια. Κατήγγειλε και έβγαλε στη φόρα τα ονόματα των ορθωτικών τότε το 12-11 πότε ήταν. Αυτό, το... αυτό που τώρα του παίζει και η Πέτσμπεκα Τόρου γράφει και αναρτήσει, δεν που... τρέπεται. Εγώ Η τσίπα να... δεν έχει όριο. Εγώ θέλω να του πω κάτι που λένε στο χωριό μου. Ξέρετε αμαλέτη, τα τι είναι, ξέρει και εσύ. Ναι. Όταν λέμε σε κάποιον κάτι, λέμε τσίπα να το. Εγώ θα το πω λίγο πιο ομά, όπως το λέμε και βάλε και το Λοβέρδο, τσίπα να έχει δεν έχει πυρούνι. Γιατί λέγαμε αν έχει πυρούνι τσίπα. Τέλο πάντων. Εντάξει, okay. <ΣΣ> Μια ερώτηση να κάνω παρακαλώ. Παρακαλώ. Θέλω να μάθω πότε θα προβληθεί η ελληνοφθένεια από τη τηλεόραση. Γιατί σας είπε κάποιος ότι θα προβληθεί στην τηλεόραση. Ε, το είδαμε ότι κάποτε μέσα στα μέσα λέει του Φλεβάρι το ίντερνετ το είδα. Α, πολύ έγκυρο το ίντερνετ. Ε, να μην το πιστεύω δηλαδή. Ε, όχι. Η κρίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε. Ε, να καλά. Γεια. Yeah. Με ένα ανοιχτό επιδοφόρο στοίχημα αυτό που αποκαλούμε επιτελικό κράτο. Γιατί κοροεύεται την επιτελικότητα του κράτου μα. Είχαμε μια άλλη αίσθηση για την έννοια αριστεία, για την έννοια κανονικότητα για την έννοια δημοκρατία. Δεν ξέρω είμαστε κι εμεί λίγο οκολουμένοι. Είναι ξεκάθαρη ενεργά τη αριστεία και τη επιτελικότητα. Ο άνθρωπο είπε ο χρυσοχόρη, θα μείνει ανοιχτή παρεστησία, θα μείνει ανοιχτή παρετιστήρια δρόμοι. Ο στόχο μα είναι να είναι ανοιχτή η δρόμοι και θα παραμείνουν ανοιχτή. Το πήρε το επιτελικό κράτο τηλέφωνο και τον ειδοποίησε ότι είναι. Κουπάρου του τη νέα οδούτε όλα αυτό που την έχει, είναι κουμπάρο του γεροπετρίτη, είπε θερό oh, και το καλούνε. Και τι έγινε, πέτρι. δεν κατάλαβα. Τι σημασία γιατί υπονοείται ότι μπορεί να υπάρχουν συμφέροντα, Όχι ότι λειτουργεί ο χροσοχοί <συσοχοίδης> α... για να καλύψει τι παθογένει και υπέροση συμφερωών ενό επιχειρηματία. Όχι, ώρα. Αν κάποιο έκανε πλάκα έλεγξη και έλεγε καναστείο, μπορεί να έλεγε ότι αν είχε μείνει κλειστό ο δρόμο τη εξαιτία του ότι δεν έχει μηχανήματα ιδιωτική εταιρεία, θα να πληρώσει πρόστιμο σύμφωνα με τη σύμβαση εκατομμύριο. Αυτό θα το έλεγε κάποιο κακοπέρε. Κακοπέ έρευρο, ναι κακό. Και δεν θέλουμε τώρα, τώρα, τώρα κακή προαίρεση, αγαπητέ, γιατί αυτή τη τώρα... μιζέρια έχουμε χιόνι Χάρητε το. Το έκλεισε το κράτο. Τώρα πότε δεν φταίει εδώ. Αματόκλησε το το, να... το κράτο. Ναι. Είδε τα πάντα η σοφία επίθεση. Να σου πω στην έβγα που η μισή έβγα, άμα πάει στην μισή έβγαρη δεν υπάρχει άνθρωπο ούτε ζώα, υπάρχει μόνο, υπάρχουν μόνο ανεμογενήτρι. Πώ γίνεται να μείνουν από το ρεύμα, ρε, παιδί μου. Μη μου πει είναι... ότι ανεμογενήτριε εκμεταλλεύονται τον τόπο των ανθρώπων και δεν του δίνουν ούτε μια αυτονόηση και ότι πάνε για λου συμφέροντα, Μη μου πει. Ναι, νομίζω κάτι τέτοιο ναι, και Μπορεί και όχι πάντως Αυτή έγιε περίεργο, περίεργο Κάτως πάνε σαμποτάζ μάλλον Κι εγώ σωσο σαμποτάζ το χωρί. Γεια σας τον Μπαλούρδο θα ήθελα Τον δημοσιογράφο ματ παρακαλώ Μπάντ, δηλαδή όπω λέμε ο μα το έχεις αγραίει γελιστερό Μάλιστα, μάλιστα, θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία κύριε Μπαλουρδο Ε, ε βεβαίως, έχετε συλλάβει το χιονιάκι εσείς Μάλιστα, μας, μας, μας πλάκωσε λίγο αλλά όλα καλά όμως, όλα καλά Εμείς θα σας πλακώσουμε καλύτερα Το, το ελπίζω και το εύχομαι α, βασικά θέλω Το να δικό κύριε... μου πλάκωμα είναι για δυο άτομα που λέει και το τραγούδι Και το α, δικό α, μου πλάκωμα είναι για δυο άτομα Και δεν Todo y Blanco, Αυτό. Καλό. Εγώ θα θέλω να καταγγείλω για παραπληροφόρηση τα μήνυε που είναι από αριστερά λόμπι κατευθύνονται. Να. Μερι... Ναι. Γιατί χθε άκουσα κάποιου εργαζόμενου τώρα από ΔΕΗ και από μέσα μαζικών μεταφορών να ζητάνε κάτι προσλήψη. Δεν ξέρω ε, πάτε... πια λέει, τι άλλο όλη τη δέρα μα έχουν λησάξει. Ναι, και παραπονιούνται για ποιο λόγο οι διευθυντέ του έχουν μεγάλου παχυλού μισθού. Αφού βρε, άμα δεν έχετε του διευθυντέ αυτού, θα είστε πρόβατα, βρε. Να ξέρετε τι να κάνετε, βρε. Και θέλετε και μισθό. Αυτά λέω κι εγώ, δεν με ακούνε. Με από σάω τηλεφωνώ για να κάνω κάποια παράπονα. Παρακαλώ. Τον αυτιά, το να φτιάξετε βάλει με τον φτιάχεια ένα άνθρωπο έχει βγάλει σάμπο στην τηλεόραση και γλίττο τον ανεβάζετε, γλίτφι το κατεβάζετε. Γιατί αυτό, ρε, παιδιά. Κυρίε Προεδρέ, τώρα που κλείσαμε την κουβέντα. Θέλω να σα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα διπλό ευχαριστώ. Σα το φίλω δημοσίω. Πώ να το ανεβάσουμε, δηλαδή. Κάτι καλό δεν έχει να πείτε. Ε, το για παιδιά. καλό το λέμε το γλίτσε. Το γλίτθισ είναι ότι πιο ήπιο μπορούμε να πούμε για τον να Τι περιμένετε, αυτή η γενιά κυβερνάει τώρα τα κολόβια τη Φρενερίκη. Σα πειράζει που γλύφουνε, Σε παρακαλώ. Η Σάμο αυτόν έβγαλε. Μπράβο για τη Σάμο. Τα φιλιά μου στη Σάμο τότε. Εμεί τον το, το, το Τζένο τον ακούμε από μαγνητοσκόπε σαν μπάτρα. Μπράβο. Για να, για να στείλουμε ένα μήνυμα, τι ώρα πρέπει να τον, τον πάρουμε το πρωί. Ε, 8 με 10 και ανάμεσα. 8 με 10 είναι ζω, ζωντανό, α πούμε, το μεταδίδει το αγρίνιο. Από το μεσηγόρι παίρνω εγώ τώρα. Ναι, 8 με 10 σα λέω. Α. Δεν μου κάνατε μια ερώτηση, αυτή είναι η απάντηση. Ορίστε. Λέω, δεν μου κάνατε μια ερώτηση, λέω, αυτή είναι η απάντηση. Ναι, ναι. Αυτά. Να, να σα κάμω εσά. Μου την κάνατε. Ο Εντάξει! Θα θέλω να πεισω ένα μήνυμα γιατί. Εμεί οι δεξιοί, οι παλιοί έχουμε φανατισμό και προσήλωση. Έχετε φανατισμό, άντε καλέ, αποκλείεται. Κα, κα, κα, Καταλαβαίνετε, α πούμε, κοίτα να δεις. Να κάνω μια ερώτηση να γελάσουμε. Αχ, θα γελάσουμε κιόλα με δεξιό, παλιό ναι. Μπράβο. Ναι, ναι. Ένα χασάπ, α πούμε, ή ένας μπακάκι, ένας μανάτς, Αχ, ένα μπακάτσι, ένα μανάβς, αριστερό. Αχ, μη μ' τώρα, μη μ' ανάβει. Τι διαφορά έχει κι ο ένα είναι προοδευτικό και ο άλλο είναι Πες μου, τι διαφορά έχουνε. Εσύ να πει. Δεν ξέρω, εσύ ο παλιός δεξιός και τα ξέρεις. Που να ξέρω, εμείς εδώ δεν βλέπουμε καμιά διαφορά. Πάντως γιατί ο δεν ο... γελάσαμε, αφού ήτανε για να γελάσουμε αυτό, τι συνέβη. Ε, σημαίνει ας πούμε το γνεύρι μοντέλο, η αριστερή. Α, πες τα. Πάπε, κατάλαβα. Okay. Λοιπόν, του χαιρετισμού μου σε ένα παλιό δεξιό που μπράβο που παραμένετε. Να είσαι καλά. Γεια. Σωπά, μην μιλά. Είναι ντροπή. τη φωνή σου. Σώπασε. Και επιτέλου, αν ο είναι άργυρο, η σιωπή είναι χρυσό. Έλα, ρε κουνούμα, λε. Έλα. Μια παραγγελία θα ήθελα. Θα ήθελα το γκούλι που λέει ότι εμεί δεν είμαστε του θα δούμε και θα κάνουμε, αλλά εμεί είμαστε με σχέδιο το βλέποντα και κάνοντα. Καπάκι θέλω τον Άδωνη που λέει: Εγώ είμαι η κυβέρνηση. Και από το που θέλει τα κλειδιά των μαγαζιών, έχει και λίγο στη συνέχεια ένα βεβαίω-βεβαίω. Εγώ είμαι η κυβέρνηση, βεβαίω-βεβαίω. Αυτά δε όλα μαζί με η μουσική υπόκριση από το εμβατήριο τη Κούντα. Κρατάμε τι απαραίτητε ισορροπίε ανάμεσα στι ανάγκε τη δημόσια υγεία και τη εθνική οικονομία, αποφασίζοντα Θεευδομάδα ανάλογα με τα δεδομένα Δεν είναι δηλαδή η πολιτική Βλέποντας και κάνοντας Είναι ακριβώς το αντίθετο Βλέπουμε ώστε να ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε Μα είναι κυβέρνηση Βεβαίως, βεβαίως Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί Έκλεγα, γέλαγα, έπαιζα Μου έλεγαν σόπα Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή Και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζεις, σώπα Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε και να μην μπει τίποτα και σώπα. Κυφωνή σου με μιλά σώπε και αυτό βάστηκε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου ισοποιή του μικρού. Και να κάνω και μια αφιέρωση. Ένα τραγουδάκι του Πανούσι, από το πρώτο άλυμα που περιμάτων, που λέει το τελευταίο ζεπέγι στην Αθήνα. Και αυτό με αφορμή τα νέα μέτρα και την καραντίνα που επεκτείνεται και δεν ξέρουμε μέχρι πότε. Όμω είναι και το τελευταίο μίλη προ την ελευθερία. μπροστά στο κοινοβούλιο στον άγνωστο στρατιώτη δίπλα το τον κήπο του ότονα. με τσαγανό υπότι το τελευταίο σε υπέκυκο, φορεύω στην Αντίνα που μαραζώνει αρρωστή, σε μαύρη καραντίνα Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια τι σε νοιάζει, μου λέγαν θα βρει τον πελά σου τσιμουδιά σώπα Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις στη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα Αντρέφτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρα μου ήταν τίμιο και εργατικό και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του λέγε σώπα. Αποστόλη, έλα. Τελεφέρε με στο μυαλό μου, είπε. Ευχαριστώ που βάλατε για το. σχολιά τη Βάρκηζα. Μπήκα στο μυαλό σου, όπω μπήκε η δημοκρατία στα πανεπιστήμια. Έτσι μπήκα. Στι σχολέ δεν μπαίνει η αστυνομία, μπαίνει η δημοκρατία. Ε, τι, τι, τι. θέλω μια. Τ' γίνεται. Ναι, για Να μου βάλει αυτό το γαλάκι μου. Τον δημοσιογράφο το... που τελεί λειτουργήμα, το... τον λέτε έτσι, σα παρακαλώ. Καλά, εντάξει. Και το καράζει, το παφί για τη Βουλή. Μιλήσατε για χαφιαδισμό, κύριε Γκιόκα, ναι ή όχι. Ναι, και σα λέω. Γιατί μιλήσατε για χαφιαδισμό, δείχνοντα ένα Πλήθετε. βουλευτή. Βεβαίω μιλήσαμε. Ναι, δείξατε α. τον βουλευτή όμω. Τον, τον, τον έχει κερδίσει από Α, τον έχει κερδίσει. Δηλαδή είναι σωστό Ρο, αυτό που μα λέτε τώρα. Να καταδικάζετε μια τρομοκρατική ενέργεια και να δείχνετε ένα βουλευτή για χαφιαδισμό, είναι σωστό. Τι πούλου πούλου. Αφού, αυτό κάνει και ο κύριος Μπογδάνος. Αυτό κάνει. Το επιμέ... επιμένετε, επιμένετε δηλαδή. Ε... Ε... Τι Μπογδάνος, τι Ρουφιάνος. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμίας οι μας ένωνε όμως το σώπα. Ε, έλα! Περτρελά! Έλα! μετρέλα. Να σου πω. Όχι! Oh, Κα Παρασκευή! Ωραίο, ε. ε! Με λένε Μιχάλη από την κυβέρνηση. Θα το βρει ψάξο, θα το βρεις, ωραίο. Εντάξει. Και μετά κάπου εκεί γύρω από το 1940 πάει. Ωραία! Δε στο και χωρίς. Ο νόμος είναι ένα. Η νομιμότητα είναι μία. Αυτό επιτάσσει το δίκαιο. Αυτό είναι η δημοκρατία. Γατάζω, Με γράμμα. Μετράω. Μελένε Μιχάλη και το ρούλι σα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 Να ζητήσω και αφιέρωση για όποια παρασκευή θέλεις. Ζήτε, ρε, που... Ε, όχι, ρε. Μη ύφεση το πολύ, ρε. Όχι. Θέλω αυτή την κόμενα που είχε πάρει στο Υπουργείο Οικονομικών και σου έλεγε να τη φτιάξει κάτι το σερβέρ και έτσι έλεγε Απόγευμα θα είσαι εκεί να περάσει. Μποράκι, μου είχα τέτοια. Αυτή θέλω. Νομίζω τον εκτυπωτή ήθελε, αλλά οκ. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Έχει δίκιο. Λέγεται Βλάβη Υπουργείο Οικονομικών. που λέει Κύριε Μιχαλόπουλε. Αχ, ναι, το θυμάμαι. Ο κύριο Μιχαλόπουλο, εγώ ήμανε. Απ' τα τσακάλια λέει Ναι, ναι. Μου σου έκανε ναζάκια οι άλλοι, έλα, Τι θέλουμε Ναι καλημέρα σας Καλημέρα σας Ο κύριο Μιχαλόπουλος Ναι ναι ο Πάνος à. Ναι. Τα τσακάλια. Α, όχι, τον κύριο Μιχαλόπουλο τον υπεύθυνο θέλω, το φύλλο σύστημα. Ο υπεύθυνο είμαι, τώρα πια. Ωραία. Τηλεφωνώ για την βλάβη στο Υπουργείο Οικονομικών, στο σύστημα πληροφοριακών. Το ξέρετε, έχετε ενημερωθεί εσεί. Εσεί με παίρνετε το Υπουργείο. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τι βλάβη έχουμε πει, πείτε μου πάλι. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί. Ο κύριο Μιχάλη μήπω σα ενημέρωσε χθε το μεσημέρι, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε δει κάποια διαφορά. Τι προβλήματα προβληματάκι έχουμε να το κοιτάξω, δεν φεύγουν τα email για Τρόικα, τα απειλητικά. Με το που το mail? Ναι. Απα, και δεν έχει ο Υπουργός να στείλει αυτά τα ασαφή. Δεν σας άκουσα. Ο υπουργό λέω, ο υπουργ... φοράτε όλοι οι κόκκινε γραμμέ στου γιακάδε τώρα εκεί που είστε. Όχι. Okay. Φοράτε τα λαχουργία, τα βαρουφάκια και τα πουκάμισα ή δεν πρέπει. Όχι. Okay. Αναγκαστικά. <laughs> δεν είναι απαραίτητο αυτό, όχι. Α, δεν είναι. Okay. Έχω μάθει, έχει ζητήσει ο υπουργό στου άντρε να φοράνε το γιακά από πίσω κόκκινη γραμμούλα και στι γυναίκε κόκκινη μπανέλα στο σουτιέν. <laughs> <laughs> Με ειρωνεύεστε κύριε ε, είμαι... Δεν ξέρω να σα το πω, είμαι χιουμορίστα. Ο Μιχαλόπουλο το χιούμορ. <laughs> <laughs> <laughs> Για πείτε μου, θα κάνουμε ένα reset. Κάτι ναι, μπορείτε, εσεί από και πήσατε στα κεντρικά γιατί εμεί εδώ δεν βλέπουμε καμία διαφορά. Μπορώ μπορώ. Πού είστε τώρα, είστε στο μηχανισμα κοντά. Κοντά είμαι ναι. Είσαι από πάνω, πατήστε ένα κουμάκη θα σα πω. Να κουμπίσω. Ακουμπείστε. Ναι. Πού ακριβώ, στον πύργο. Ναι, στον πύργο. Έχετε κοντά πληκτρολόγιο. Πληκτρολόγιο, ναι δίπλα μου, είναι, πείτε μου. Ωραία. Πατήστε μου λίγο, κοντρό Alt. 52 -62, -10. 52 62, 51. 52 62, 511 F4. Είναι για του φορολογούμενου το θανατηναχτή. Αυτό θα πληρώσουμε ένφυγε από τέξανα. Κάνω στην κοινωνία, καλό εγώ τώρα. Όχι, είναι άλλο κωδικό αυτό. Α, μάλιστα. Ωραία. Τώρα, εγώ βλέπω εδώ κάτι. Θέλετε εσεί να μου πείτε, Γιατί τι καταστάσει όλε τι έχουμε χάσει. Χάσατε τι καταστάσει οι προηγούμενε. Θα τα σβήσουν οι προηγούμενε. Τε 2014. Τώρα προφανώ λάθο των προηγούμενων είναι. Αλλά βοηθήστε με, κύριε Μιχαλόπουλε, τι γίνεται. Ναι, αγάπη μου, θα σε βοηθήσω. Πάτα μου λίγο το scroll lock.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 Θέλω, θέλω λίγο φτύσιμο, ξέρει. Πνιγήκαμε εδώ πέρα, γίνεται ένα σχαμό. Πού πνίγηκε, αγάπη μου, ακόμα δεν ήρθα. <laughs> κύριε Μηγανόπουλε. Σαμάτα. <laughs> Είμαι σατανά μεγάλο. Έλα, θα σε δω το απόγευμα, φυλάκια. <laughs> Περιμένω, να είστε καλά. Ελπίζω <laughs> να έχει τηρήσει τι εντολέ του υπουργού, αι. Κόκκινη μπανέλα. Όλε, όλε, όλε. Κόκκινη μπανέλα, Μεγάλη τέχνη αυτή το σόπα. μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Κι αν την ανάγκη να μιλήσει, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάντη να σοπάσει Κόψ την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο. Απ' τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι, σωστά δεν θα έχει έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίε. Δεν θα τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλά χωρί να μιλά, να λε έχετε δίκιο. Είμαι με σας. Αχ, πόσο θα να μιλήσω και και δεν θα μιλά. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σ' αντί να μιλάς. Ε, μας περιπτώσει, θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Ναι, στείλω και εγώ το δικό μου ραβασάκι. Θέλω του βέβυλου, μήνυμα στο μπουκάλι. Οτι ακούς βέβυλο. Ε, βέβαια. Πάω στο Γιατί μου, ωραία! Όχι, λέω πόσο χρονών είσαι. Είμαι, είμαι μεγάλη! Ελιγυπτό, επειδή χρονών. είσαι μεγάλη, πόσο είσαι. Εξειτάζω χρονών. Τι ακού, Βέβιλο, μπράβο, target group, ο Βέβιλο. <laughs> Έλα, μωρή, μη δουλεύει. Γιατί, ακούω, Στανιάτα. Καλά κάνει, παιδί μου, μερακλεί νιάτα... ο Βέβιλο, μερακλεί. Στανιάτα μου, εγώ ξυστήμουνα. Δεν Α. θέλω να ξέρω. Ε, δεν χρειάζεται να ξέρει. Έλα, φυλάκια, γεια, γεια. Τρέχει <laughs> το αίμα πλούσια. Σε τις χειροπέδε, αν δεν βρεθούμε εκεί στο μήμα. Πεθάψε στην τροπή ίσως να αρχίσω να σε ψάχνω στους παλιούς τεκέδες Μα είναι τα μάτια μου τυφλά καλή μου Και το κέλι που κρύβω μέσα μου μυρίζει εθάλλει Τα φτιακωμένα και χάσα μια νύχτα τη φωνή μου Γι' αυτό σου στέλνω μήνυμα Μέσα στο μπουκάλι βάζω στο μπουκάλι μου βενζίνη και στουπί όταν το βρεις να διαβάσει την ορχή μου Νομίζες πως έκλαψα μια νύχτα σαν κι αυτή Φταίνε τα καθνογόνα που κένε την πληγή μου Λοιπόν, θέλω το τραγούδι του Τσέκεβάρα του Μάνου Λοίζου, αλλά εκεί που λέει ο Χαφιέ θα βγαίνει ο Μπογδάνο. Μην μη, μη, μη το πείτε αυτό. Τι είπατε. Λοιπόν, οκ, okay, εμεί το κάνουμε, εδώ ο Μπογδάνο. Okay, να, να μου βάλει τότε Παφίλη να λέει πυρουφιάνο τη στην Μπογδάνο. Τροπή και αυτό ο Παφίλη πια προκλητικό. Ναι, εντάξει, έχουν ξεφύγει αυτοί ναι. του ΚΚΕ. Πάντα, πάντα. έχουν ξεφύγει τελείω. Πάντα, αυτέ που κρατάνε <χαφιές> Μπογδάνος Ρουφιάνος Καλημέρα, Καλημέρα. Ε, Χαίρομαι που σε ακούω από στόλη Λέγομαι Φιλία, φιλία. Ε... Ε... Το στάδιο ειρήνης και φιλία τι το Έλατε <σφελή> <χελώθη> Καλά <σο> θα <ήταν>. Δικό σου <σο> είναι Να σε καλά Όχι, όχι, όχι <σο> <σο> <μπά> Με μια απλή μαμά Όχι δεν είσαι μαμά Μαμά όχι δεν είναι μαμά <ΣΠΟ> ναι, mm. τι είμαι. Από Φα... <στασίλυξα> φίλου, θέλω να έχω φίλου και έτσι να είναι όλοι άνθρωποι με αλληλεγγύη και φιλία. Μήπω γίνεται να βάλει το τραγούδι Στενεύουν τα περάσματα και οι φίλοι μου φαντάσματα κτλ. Στενεύουν τα περάσματα. Εντάξει, θα το με τώρα. Εγώ το πάω λίγο για να πάρουμε γραμμή. Ωραία. Ευχαριστώ, Αποστολή, αν γίνεται. τα περάσματα. μου πάντα σοματάρ, η πολυμινιάζι γενικός, τάφος η τα περάζω η φίλη μου πάντα σοματάρ, η πολυμινιάζι η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 Θέλω να βάλεις το, η σιωπή σώπα, το σώπα, το σώπα, το σόπα. το σώπα να το σόπα. Το σόπα μας δώσει χαρά μου. Και μια έκλειση ρε παλιγάλη, βάλει ξανά και ξανά το σώπα του Αζίζ, με την φανταστική ερμηνεία της Μαριέτας Στριάλη. Okay. Αυτό, αυτό νομίζω είναι πιο επίκυρο από ποτέ.